<σίλυνα> Όταν κοιμάστησες βλέπεις παιγκουίνους μυρίζουν τις μασχάλες σου, νάνι άγιοι, μαγιακάδες, τριμμένους <σίλυνα> Είδες Ω, μπουρδα Ναι, ναι, ναι, ναι Εσύ σκέφτεσαι, εσύ Μιλάς, εσύ <σίλυνα> καταλαβαίνεις Ως okay. αγόνη μου, μου,